Οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους Ότι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας Η Ελλάδα δεν ξεχνά τι σφαγέ των αζυστικών στρατευμάτων δήλωσε από το μαρκυρικό χωριό κομμένο της Ασύντας Ολέκης Τσίπρας και κάλεσε τη Γερμανία να αναγνωρίσει το θέμα των οφειλών και να καθίσει ταυτόχρονα στο τραπέζι της Στο Σωτήρης Αργύρης, έρθει ο Διαψεύδει ο εκπρόσωπος του συντονιστικού οργάνου της προσφυγικής κρίσης Γιώργος Κυρίτσης. Τα δημοσίευματα περιμεταφορά στην Κρήτη 3.000 προσφύγων από τη Γερμανία. Ανάλογη ήταν και η αντίδραση του εκπροσώπου του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Από την Ερτυρακλίου Σταυρούλα Κατσουλάκη. Μετά από 6 χρόνια έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίε πρόσβεψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία όλη τη χώρα. Αυτό επεσήμανε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη του Αποτυφλώνα ο Υπουργό Υγεία Ανδρέα Ξανθώ για την ΕΡΤ Φλόρνα στο Μαγιαδάμου. Την παράταση των οκτάμινων συμβάσεων 14 εργατριών καθαριότητας του Δήμου Καρδίτσα υπέγραψε ο Δήμαρχο μέχρι και τι 31 Δεκεμβρίου 2016. Φρόσω Παύλου, Καρδίτσα, Δίκτυο ΕΡΤ δεν υπάρχει τίποτα ξεκάθαρο για το ποιος ακριβώς έχει την ευθύνη της λειτουργίας του χώρου του Πολυμνίου ο οποίος έχει δεκάδες επισκέπτες ακόμα και μετά την τραγωδία του σαβάτου με το βράχο που καταπλάκωσε και σκότωσε την 24χρονη από την Πάτρα. Αυτό τόνισε μιλώντας σήμερα στην Ερτ Καλαμάτας ο Δήμαρχος Μεσίνη Γιώργος Τσώνης. Για την Ερτ Καλαμάτας Βαγγέλης Ποτέας. Ένα 7χρονο αγοράκι πνίγηκε χθε ενώ κολυμπούσε σε παραλία στο στόμιο τη Λάρισα. Κινδύνεψαν ακόμη δύο παιδιά από την ίδια παρέα. Ερτ Λάρισα, Γιάννη Γιάτσιο. Εκτό κινδύνου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο τη Αλεξανδρούπολη η 33χρονη Ελληνίδα τουρίστρια που τραυματίστηκε χθε στην περιοχή Γριά Βάθρα τη Σαμοθράκη. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με σούπερ πούμα τη πολεμική αεροπορία στο νοσοκομείο τη Αλεξανδρούπολη. Έρτο Εστειάδα, Σαμουρίδου. 2.800 εισακτέου θα υποδεχτεί τότε η δικής Μακεδονία κατά τη νέα Ακαδημαϊκή Χρονιά, καταγράφοντα μία αύξηση που θα φτάσει ακόμη και του 300 επιπλέον φοιτητέ συνολικά σε σχέση με πέρσι. Από την Ερτ Κοζάνη, Αντώνης Μαυρίδη. Δίημερο λουκέτο σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντο επέβαλαν οι αρμόδιε οικονομικέ υπηρεσίε στη Μαγνησία στο πλαίσιο φορολογικών ελέγχων το τριήμερο του 15 Αυγούστου. Μαρία Δημητρίου Ερτ Βόλου. Ανυπόστατε χαρακτηρίζει ο Δήμαρχο Κωμωτινή Γιώργο Πετρίδης τις φήμε που κυκλοφόρησαν τι τελευταίε ημέρε περί ακαταλληλότητα των θαλάσσιων υδάτων στα όρια του Δήμου Κωμωτινή και ειδικότερα σε αυτέ του φαναρίου και τη αρρωγή. Για την ΕΡΤ Κωμωτινή, Αμαλία Γαριφαλίδου. Αυτό σχέδια η βρέθηκαν σε κελιά κρατουμένων στι φυλακές τη Κέρκυρα μετά από έλεγχο που πραγματοποίησαν αστυνομικέ δυνάμει στο σοφρονιστικό κατάστημα του νησιού για την Ερτ Κέρκυρας Λίκουργος Κιαδόπουλος. Ως τις 23 Αυγούστου θα διαρκέσει η 51η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής που εφέτος φιλοξενεί 115 εκθέτες από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και όλη την Ελλάδα ενώ διοργανώνονται παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για την Ερτρόδου Αριστίδης Μιαούλης. Το Σεπτέμβριο θα είναι έτοιμη μελέτη της νέας γραμμής του τρένου από τα Μποζαΐτικα στο λιμάνι της Πάτρας. Ένα τμήμα το οποίο θα περνά μέσα από τον αστικό ιστο της πόλης και το θαλάσσιο μετωπό της. Νίκη Παπαδούλα, Ερτ Πάτρας. Με σύνθημα, δίνεις αίμα, δίνεις ζωή. Θα πραγματοποιηθεί αύριο εφελοντική αιμοδοσία στην Ευαγγελίστρια της Νεμαίας, Δέσπινα Αρσένη, από τις 783 συλλήψεις, από τις υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωνίων Ίσων τον Ιούλιο, οι 383 έγιναν στη Ζάκυνθο που καταγράφηκε πάλι αρνητική πρωτιά, 203 στην Κέρκυρα, 134 στην Κεφαλονιά και 63 στη Λευκάδα, Για την τη Ακίνθου Σάκης Νέγκας. Το κάστρο του Μολύβου ανοίγει σήμερα τις πύλες του για να υποδεχθεί το δεύτερο Διεθνέ Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου και τους 20 κορυφαίους ολίστ που συμπράττουν στη φετινή διοργάνωση με θέματα σταυροδρόμια. Η τετραήμερη αυτή η γιορτή της μουσικής θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 19 Αυγούστου. Για την Ερτεγέου Αναστασία Σπυρδάκη. Με συναυλία ρεσιτάλ του Δημήτρη Παπαδημητρίου και τη Φωτεινή Δάρα, συνεχίζεται αύριο στο Φρούριο τη Καβάλα το 59ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Τασούλα Κρητικού, Ερτ Καβάλα. Φέτο στην Αυγουστιάτικη Πανσέληνο, την 5η-18 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, παρουσιάζεται η μουσική παράσταση ταξιδεύοντα με τα φτερά τη μουσική στον αρχαιολογικό χώρο τη Απτέρας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Για την Ερτ Χανίων, Μαρίνα Μαντακάκη. Δύο ξεχωριστέ εκδηλώσει που θα γίνουν στο Κάστορ Χλεμούτσι και στο Αρχαιολογικό Μουσείο τη Ολυμπία, με τη μικτή χοροδία Μερτουντίων και Επτανησίων και το μουσικό συνολοχρώματα χρώματα τη Ήλυδα Αντιστήχω, θα πραγματοποιηθούν για τον φετινό εορτασμό τη Παντσέλινου του Αυγούστου στην Ιλία. Ερτ Πύργου, Χρήση Πλευριά. Διήμερο μουσικό αφήγραμμα στην Παντσέλινο διοργανώνει ο Πολιτικό Σύλλογο Χιονοχωρίου την 5η 18 Αυγούστου για την Ερτ Σερών Λεωνίδα Κασάπη. Ήταν οι ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.